Τας ξεσηκώνεις, πρώτη του μάι με πως Πως της εργατειάς τα Παλεύει η εργατειά, πρώτη του Μάη Δεν είναι αργία, είναι απεργία Παλεύει η εργατειά. δεν είναι αργία, είναι απεργία εργατιά Καλημέρα, γεια σας. Με αυτό το τραγούδι από τη δεκαετία του 80, Βασίλης ο Θωμάς Μπακαλάκος, τέθηκε με πολύ εύγλωτο τρόπο, το σύνθημα, δεν είναι αργία, είναι απεργία, το έθεσε με πολύ ωραίο τρόπο, αν και κάπως βέβαια ανταποκρίνεται, ανταποκρινόταν και στην αισθητική τη τότε, Εποχής. Έχει ακουστεί άπειρε φορές από συλλαλητήρια, σαν αυτά που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια και σαν αυτά που έγιναν σήμερα, συγκεντρώσεις. Έγινε συγκέντρωση σήμερα, το πάμε. Είναι εντυπωσιακά και συγκλονιστικά τα, τα πλάνα που υπάρχουν από αυτή τη συγκέντρωση πριν λίγη ώρα στην πλατεία συντάγματο. Θα τα δείτε, βρείτε τα, κυκλοφορούν παντού, ανα δύο μέτρα ε, οι συγκεντρωμένοι, με σημαίες, με μάσκες, πέρασαν μηνύματα... Και απέδειξαν και άλλα πράγματα γιατί μπορεί να είναι μια καλά οργανωμένη συγκέντρωση, μελετημένη για να παίξει επικοινωνιακά και ουσιαστικά. Αλλά κάτι τέτοια δεν αρέσουν σε πολύ κόσμο γιατί βλέπουν ότι τα κάρβουνα κρατιόνται αναμένα, δεκάδες χρόνια και μπορεί να κρατηθούν όσο χρειαστεί και ανά πάσα στιγμή όπως όλοι γνωρίζουμε το έχουμε μάθει και στο σχολείο, τα κάρβουνα μπορούν να γίνουν φωτιά δεν το έχουμε μόνο το σύνθημα και το τραγούδι να, για να γιορτάσουμε τη μέρα από τον Μπακαλάκο και τον Παπα Κωνσταντίνου το έχουμε και σε πιο intelectuelle να την πούμε εκδοχή από τον Μπρέχτ Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι ρίχνουν τη λιτότητα, αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες η χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένου για τις μεγάλες εποχές που θα'ρθουν, αυτοί που τη χώρα σερνούνε στην λένε πώ η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού αυτοί που αρπάνε το φαί από το τραπέζι και τη λιτότητα αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα Ζητάνε θυσίε. Αυτοί που αρπάνε το φα από το τραπέζι, κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φα από το τραπέζι, κηρύχνουν τη λιτότητα. Ε, πρωτομαγιάτικη, ελληνοφρένεια τη Πρωτομαγιά του 2000 ε. Οι 20 είπαμε, είμαστε live εδώ, ζωντανοί κανονικά, ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Είπαμε να την κάνουμε ελαφρώς επαιτειακή ή αφιερωματική αυτή την εκπομπή. Ε, κάθε μέρα μεταδίδουμε τέτοια μηνύματα για τα δικαιώματα των ανθρώπων, να ζήσουν καλύτερα, να έχουν αυτά που παράγουν, γιατί τα παράγουν κάποιοι και τα καταναλώνουν κάποιοι άλλοι. Συμβαίνει αυτό, σε αυτό το κοινωνικό-οικονομικό, όπως λέμε σύνθετη λέξη. Σύστημα, οπότε είπαμε να το κάνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Ειδικού σκοπού, ειδικού σκοπού η εκπομπή και τα δικαιώματα, τα αυτονόητα δικαιώματα των ανθρώπων που κατεβαίνουν στου δρόμους, διαδηλώνουν, φωνάζουν και αν δεν κατεβαίνουν επίση τα διεκδικούν. Αναμένεται να ικανοποιηθούν κάποια στιγμή, αλλά δεν πάβουν ποτέ να ζητάνε τα αυτονόητα για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Για αυτή τη στιγμή με την αναργιά στο 50-60% δεν ξέρω πώ είναι η ενεργία. Ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου. Επιτρέψτε μας να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Ο κόμπος έφτασε στο χτεν. Η απόλυση διαλύει καταρχήν τους δημόσιους οργανισμού. την παιδεία, την υγεία...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 Δεν έχω να ζήσω. Αόρατοι άνθρωποι. Αόρατοι άνθρωποι. Έτσι αποκάλεσε ο Κυριακό σε ένα προηγούμενο διάγγελμα, καμιά κουσαριά μέρε πριν, εργαζόμενου. Του αποκάλεσε αόρατου ανθρώπου. Ε, άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν καθημερινά σε δύσκολε συνθήκε και παίρνουν το μήνα ο ίδιο πατάλα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, αυτό οι ομοί του αποκάλεσαν αυτού του ανθρώπου Αυτή είναι η για τον Πρωθυπουργό. Και όσου τώρα κατάλαβαν ποιοι πραγματικά είναι χρήσιμοι στη ζωή. ή λένε ότι κατάλαβαν ποιοι πραγματικά είναι χρήσιμοι στη ζωή. Ποιοι παράγουν, ποιοι δημιουργούν, ποιοι δίνουν ζωή στη ζωή μα. Οι υπάλληλοι των καθισμάτων τροφίμων, τα παιδιά μεταφέρουν έτοιμο φαγητό. αλλά και εργαζόμενοι που καρτούν νύχτα-μέρα τι πόλει μα καθαρέ. Όλοι αυτοί δίνουν ζωή στη ζωή μα. Είναι σίγουρο πω όταν περάσει η κρίση θα βλέπουμε αλλιώ του ανθρώπου που γεμίζουν τα ράφια των σούπερ -μάρκετ. Θα ανησυχούμε αν το παλικάρι στο μηχανάκι δεν φοράει το κράνο του. Και θα λέμε καλη μέρα στις γυναίκες και στους άντρες που θα αδειάζουν τους κάδους τη γειτονιάς μας δεν θα είναι πια όρατη όπως ήταν ίσως για κάποιους <Τοί>, όλη, όλη, όλα, ε, λαλέ, <γακρυσέρα> Δεν θα είναι πια αόρατη, όπω ήταν ίσω για κάποιους. Δεν περιμένουμε να περάσει κρίση για να του βλέπουμε αλλιώ, όλου αυτού του αόρατου, όπω λέει ο Κυριάκο με ανθρώπους. ανθρώπου. Δεν είναι τουριστική attraction, installation, οι εργάτε τη χώρα, οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι μεροκαματιάρεδε, οι βιοπαλεστέ. Δεν είναι αξιοθέατα ή αξιοπερίεργα όντα που του ανακαλύψαμε τώρα, ξαφνικά. Δεν είναι κάτι που ανακαλύπτεται έτσι. Υπάρχει, δεν εφευρίσκεται. Δεν είναι στην διπλανή γωνία ή στην διπλανή πόρτα. Υπάρχει παντού. Υπάρχουν. Πολύ πριν του Μητσοτάκηδε, πολύ πριν την κρίση. Λέγαμε και λέμε πάντα καλημέρα σε αυτού που μαζεύουν τα σκουπίδια από τι γειτονιέ μα και ανησυχούμε πάντα για το παλικάρι στο μηχανάκι που φέρνει το έτοιμο φαγητό. Μαζί με τα άλλα παλικάρια, αυτό το παλικάρι που ανησυχεί και ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν σωματείο. Έχουν αιτήματα. Έχουν φωνή. Έχουν συναδέλφου νεκρού. Έχουν κάνει πολλέ φορέ έτοιμα να συναντηθούν με υπουργού. Κανεί δεν του είχε δεχτεί. Τα τελευταία χρόνια έφτιαξαν σωματείο, ένα παράδειγμα από τις πολλέ κατηγορίε εργαζομένων, και διεκδικούν αυτονόητα. Οι εργοδότε του παραβιάζουν κατάφορα την νομοθεσία. Δεν υπάρχει κανένα μηχανισμό, κανένα υπουργό, κανένα πρωθυπουργό που νοιάζεται για το παλικάρι που γυρίζει με το μηχανάκι, αν δεν φοράει το κράνος για να νοιαστεί για αυτού. Δεν ανακαλύφθηκαν τώρα όλοι αυτοί. Υπάρχουν πάντα. Χωρί του εργάτε, η κοινωνία δεν μπορεί να κινηθεί, ούτε να δουλέψει, ούτε να υπάρξει. Αυτοί παράγουν τον πλούτο και από αυτού κλέβουν τον πλούτο με νόμου, μνημόνια, πακέτα μέτρων λιτότητα και άλλα που όλοι αυτοί που τώρα κόπτονται και χειροκροτούν τα βράδια ή δίνουν παραγγέλματα για να χειροκροτήσουμε τα βράδια όλου αυτού, τώρα του ανακάλυψαν, ενώ μέχρι πρώτην δεν γνώριζαν τίποτα για αυτού. Με τα νομοθετήματά του, τι πράξει του, απεδείκνυαν ότι του αγνοούν παντελώ ή του θυμούνται μόνο όταν είναι να πάρουν και να ξεζουμίσουν από αυτού. Οπότε όλοι αυτοί είναι δίπλα μας, είμαστε, είναι εμείς και υπάρχει και πάντα η έκπληξη όταν ακούς Πρωθυπουργό ή κάποιον από αυτούς τους τύπους να λένε ότι δεν είναι αόρατοι, τους ανακαλύψαμε και νοιαζόμαστε για αυτούς να μην πάθουν τίποτα κακό και θα σταματήσει η ζωή. <Τι> και μικρενέ ο κόσμος Διακόσι γύρανε Παλιά γης παλιάς πλήγης ο πόνος Διακόσι και μην ο κόσμος μόνος. Έτσι λοιπόν από το Λαλέγκα που είναι το τραγούδι για το Συνδικάτο από την Ιταλία μας έρχεται. Έχει πολύ βαθιά ιστορία και πολύ περιεκτικούς και ωραίους στίχους. Περάσαμε στην Κεσαριανή. Παραμένουμε σε ελληνικό έδαφος. 1944, Πρωτομάγια, στην Κεσαριανή. Θα σας διαβάσω τι έγραφε η εφημερίδα καθημερινή, μια μέρα πριν, 30 Απριλίου 1944. Έχει προηγηθεί μια επίθεση του Ελλάς κάτω στους Μολάους, στον και σκοτωθεί ο στρατηγό εκεί και η Γερμανία, αξιωματική. Και βγήκε μια ανακοίνωση από την Γερμανική Διοίκηση και έλεγε «Την 27 Απριλίου 1944, κομμουνιστικέ». Συμμορία παρά τους Μολάους κατόπιν μιας εξενέδρας επιθέσεως εδολοφόνησαν ανάνδρος, ένα γερμανός στρατηγών και τρεις συνοδούς του. Πολλοί γερμανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν. Ως αντίπεινα διατάχθηκε ο τουφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η πέμπτη 1944. Ο τουφεκισμός όλων των ανδρών του οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάη προς Πάρτιν, έξω των χωρίων υπό την εντύπωση κακουργήματος τούτου Έλληνες εθελονται εφώνευσαν αυτοβούλως 100 άλλους κομμουνιστάς ο στρατιωτικός διοικητής Ελλάδος, αυτό το τελευταίο πριν γίνει η εκτέλεση των 200 αυτοβούλως οι Έλληνες, ταγματασφαλίτες, ρουφιάνοι δοσίλογοι, συνεργάτες των Αζί είχαν σκοτώσει αυτοβούλως όπως λέει εδώ η ανακοίνωση 100 Εκτελείται οι 200 προήλθαν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου Ήταν φυλακισμένοι πριν από τον, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος από το 1936 Το μεταξικό καθεστώς, κομμουνιστές στην πλειοψηφία τους ε, Είχαν ζητήσει όταν ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο Όταν εισέβαλαν οι Γερμανοί ήταν ξέσπασε ο πόλεμος με την Ιταλία να πάνε να πολεμήσουν. Το μεταξικό καθεστώς δεν τους απελευθέρωσε, τους άφησε στη φυλακή και τους παρέδωσε έτσι στη γερμανική δίκηση. Από αυτούς λοιπόν διάλεξαν για να πάνε να εκτελεστούν την πρωτομαγιά του 1944. Μια μέρα πριν, επειδή είχαν μαθευτεί τα νέα στο χαϊδάριο που κρατούνταν, ε, έγινε το περίφημο «Γλέντι» που με πολύ ωραίο τρόπο δείχνει η ταινία «Τελευταίο σημείωμα» του «Παντελή Βουλγαρή». Είχανε... δεν γνωρίζω από την προπαραμονή και κυρίω από την παραμονή, ότι μεταξύ των υποεκτέλεση θα ήταν και ένα κροναφτιόδο για πρώτη φορά. Και γι' αυτό από την παραμονή, να πούμε η όλη η ατμόσφαιρα στον μπλοκ που ήταν κατά κύριο λόγο οι κροναφτιόδο, διότι είπαμε ότι μερικοί ήσαν και στα συνεργεία, ο Φλούτζη του στο ιατρείο, άλλοι ήταν ει άλλου θεάτρου, αλλά το κύριο σώμα ήταν στο, στο ορισμένο θάλαμο. Εκεί λοιπόν την παραμονή είχαν στήσει το χορό από την παραμονή να αποχαιρετήσουν, να πούμε, τη ζωή. Άντε, να προλάβουμε να εξειριστούμε. Φυγγόμορφοι. Άρα για τα πολυβόλαση, μαζέ μου στήθη η Αυτό ήταν, ας πω έτσι, το προήμιο της μεγάλης θυσίας. Γι' αυτό του βρήκε κατά κάποιο τρόπο έτοιμους την άλλη μέρα όταν ο, η όλη η ατμόσφαιρα του Στρατοπέδου πλέον ε, ε, εφανέρωνε ότι πρόκειται να γίνει κάποιο μεγάλο γεγονός διότι οι φουρές ήταν διπλές, οι κουρσές, οι μαύρες ήτανε πολλές και ο κατάλογος με τον οποίο ήρθε ο διοικητής ο Φίσερ με τον υποδιοικητή μαζί και την ακολουθία του Ήτανε μεγάλο. Δεν ήμασταν όπω είπα εκεί όταν έγινε τα από του πύρανου αυτού 200 εκτελέσεων. Αλλά πρέπει να πω ότι την εκτέλεσή του την άκουσα. Γιατί οι φυλακέ του που είναι στο πάθο εκεί απέναντι το στρατόπεδο του Φλέσα, του Πλέσα, είναι μέσα στο πάθο και είναι κοντά κατά τον Γεσσαριανή. Ακούγονταν οι πυροβολισμοί και όλοι ακούγαμε αυτή την εκτέλεση. Όλε τι εκτελέσει ακούγαν. Και άμα ακούγαμε μπουμπομ, και σήμερα εκτελέσει. Τα άκουσα και ξέρω και μάθαμε την ίδια μέρα που ανθρώπους ήκούντα μέλη του κόμματος, φυλαίκες, Μεσοκόμοι και λοιπά μας είπαν ότι εκτελέσκαν 200 στην Κεσσαριάννη. 200 στην Κεσσαριάννη και μικρενέ ο κόσμος 200 γυράνε στη γης παλιάς πλήγης ο πόνος Σαργιάννη Και, και μην ο κόσμο. Κατά το διάστημα της εκτέλεσης Οι καμπάνες του συνοικισμού χτυπούσαν λυπητερά Και όταν ξεκίνησαν Τα απορματοφόρα Με τα πτώματα Και γέμιζε ο δρόμος Αίματα, παρά το κυλιγητό και τις βρυσές μπίτε μέσα μορς πουτάνες έτσι φώναζαν οι ταγματαλίτες οι γυναίκες πετιόταν από τα σπίτια και σκέπαζαν με λουλούδια το αίμα, τις σκελίδες του αίματος που πέφτανε στον δρόμο Μάλλον θα ήταν μια τέτοια ηλιόλυστη μέρα η πρωτομαγιά του 1944 έτσι κι αλλιώς σε αυτό τον τόπο πάντα οι είναι ηλιόλουστε, όταν τότε το ιερό χώμα τη Κεσαριανής ποτίστηκε από το αίμα των 200 κομμουνιστών. 200. στρογγυλός αριθμό, στρογγυλότατο. Επειδή γίνεται πολλή λόγο τι τελευταίε μέρε τη καραντίνας στον τόπο μα για εκκλησίες, πίστη, λατρεία, ελευθερία, στου λατρευτικού χώρου και άλλα τέτοια, σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν και αυτοί οι ιεροί χώροι, όπω το θυσιαστήριο τη Κεσαριανής Πίσω από το μνημείο, πίσω από την πέτρινη μάντρα και δίπλα την πέτρινη μάντρα απέναντι από τα απακτωμένα πυροβόλα στο χώρο ακριβώ τη εκτέλεση. Να πάτε, να πάτε να το δείτε, σήμερα προφανώς είναι λίγο δύσκολο λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν αλλά μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε, αλλά να είναι μέρα με ήλιο. Να είναι ήλιόλου στη μέρα, έχει μια σημασία. Όσες φορές έχω πάει εκεί, πέρα από όλα τα άλλα νιώθω βαριά πάνω από τη σκιά που κάνουν τα κυπαρίσια. Και... Υπάρχουν πολλά στο χώρο, στον ευρύτερο χώρο, λένε ότι είναι 200 όσοι και οι εκτελεσμένη της Πρωτομαγιά του 1944 όσα και αν είναι αυτά τα κυπαρίσχια τιμητική φρουρά των νεκρών εγώ έτσι το βλέπω ριζωμένη βαθιά σε ένα ματωμένο χώμα αγέροχη παντοτινή τιμητική πραγματικά τιμητική φρουρά νομίζω ότι με κοιτάνε και με μετράνε έτσι όπως τα λυγίζει ο άνομος νοχελικά με τον αέρα που δημιουργούν αισθάνομαι τις αγωνιώδεις τελευταίε πνοές των εκτελεσμένων πάνω μου το π εκλήθηκε Γενικό Προσκλητήριο που σημαίνει ότι έπρεπε να έρθουν όλοι οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο εκεί. Ήρθαν πρώτοι παραταχθήκανε οι Μάγεροι με τα σκουφάκια τα άσπρα που τους έδωσε Ερυθρός Σταυρός. Μετά το Αναρωτήριο, μετά η Εκατονταρχία των Συνεργείων και μετά η τα οι άλλες Εκατονταρχίες, οι τελευταίοι Εβραίοι. Ο Βαρθωρομαίος ο Αντώνη, που ήταν στρατοπεδάρχης πήρε αναφορά από του έδωσε το νούμερο των παρόντων στο γενικό διερμηνέα τον Απολέοντα Σοκατζίδη ο οποίος όταν ήρθε ο διοικητής έδωσε αναφορά πόσοι είναι οι παρόντες τότε ο δικητής πήρε από τον υποδιοικητή τον κόκκινο φάκελο έβγαλε από μέσα μια κατάσταση και άρχισε να διαβάζει ονόματα Αγγισίλαος Αγγραφιώτης Αϊβατζίδης Γεώργιος, Αλατζάς Νικόλαος, Αλεξόπουλος Ιωάννης, Αλπάνις Γεώργιος, Αμπελογιάννης Φίλος, Αναστασιάδης Ελευθέριος, Αναστασιάδης Παναγιώτης Πρώτα φώναζε ονόματα κατά των αφιωτών. Έπειτα φώναξε και τους αναφιώτες όσοι ήταν ακόμα στο στρατόπεδο. Φώναζε έναν-έναν, κάνανε πεντάδες και έπειτα όταν γινόταν 20 άλλα, του στέλναν να πάνε να πάρουν τα ρούχα. Κάθε ένα που άκουγε το όνομά του, χαιρετούσε του του, φώναζε Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η πατρίδα. Οι μάγερ πετάγαν τα σκουφάκια του και <coughs> πήγαινε και παρατασσόταν εκεί. Γινόταν ένα πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα. Ανδρέα Κιόργιο, Ανδρέα Κι Πέτρο, Ανδρόνη Πέτρο, Ανουσά Βαλασόπουλος, Βαλάσης, Βάλη Βισπήρος, Βάλη Βαλετάκης Ιωάννης, Βαλτολομέως Ατόνιος, Βαρέπουλος Μιχαήλ, Βασάλλος Τυλέμακος, Δεκίδης Αφήρης. Πλακάκης Χρήστος, Χαρίκτος Χρήστος, Χατζη Χρήστος, Χατζη Χρήστος Χρήστος Χατζόπινος Ιθαΐ, Χατζός Αχρηστασίος, Μέκαλης Πάνος, Μελισσαρόπλος Ιωάννης του Ηλία Μερκούρης Δημήτριος, Χατζη Δημήτριος Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην έγινε με τον αιώνα και γύρισε καμπάρκι ζωή. Πώ το φερά τη μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσει σε ένα ποιητή. Ελευθερία τη ηλία Εσδρατή Αλμπέρτο, Ζάγκα Χρήστο, Ζησιμάτο Παντελή, Θεολόγο Ιωάννη, Θεοφιλόπουλο Γεώργιο. Καδίκας Ιωάννης, Κακαλιός Ιλίας, Καλαϊτζήτης Νικόλαος. Βάλαιο... Καραγιάννης Απιέρης, <λο> Καρατσανάς Ιωάννης, Καρανιτολάς Κώστας, Καρατόνης Ζαφίλιος. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. Πρώτη πέμπτη 44, Κώστας Τσίρκας ίτερα πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά σκλάβος, Νίκος Μαριακάκης. Ο δρόμος γέμιζε αίματα στα οποία έτρεχαν από τη γειτονιά ο λαό και πέταγε λουλούδια. Άγνωστοι μεταξύ τους συναντιονται εκεί και αδελφώνονται έρχονται και φεύγουν με τραγούδια τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και άλλοι ετοιμάζονται και οι φυλακέ δεν αδειάζουν και όπω αυτοί το ίδιο και οι άλλοι γράψαν τα ονόματά τους τους τείχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουράνο και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής Μαμαλάκης Γεώργιος Μανέκας Νικόλαος oh, Μανιατέας Θεόδωρος Μαριακάκης Νικόλαος Δεν θέλω να μου δέσετε Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια Είμαι εξόριστο από το 1936. πήραν για εκτέλεση 1η Μαΐου 1944. Κόρη μου, Πόλκου, μένει κλειούς 22 Θεσσαλονίκη, να γίνει δασκάλα, ο πατέρας της. Σπίχτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα δοκιμασία. Θανατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Έτσι θα μας θυμίσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ειδανικά δεν πεθαίνει ποτέ. Απακραίος των σαντήτων. Επουτσικας Δημήτριος. Ρίζος Ηλίας. Σπυρίδης Γεώργιος. Στάθης Ιωάννης. Σουκατζίδης Καπολέων. Ο Σουκατζίδης είπε, ήταν δίπλα του, είπε παρόν και έδωσε τη σφυρίχτρα και το μπλοκάκι στον βοηθό του, το θανάσι τον Μερεμέτη, και του είπε, θανάσι μην ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας και εξυπηρετείς Έλληνες αγωνιστές». Δεν θέλω, δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια Αναστασιάδης, ανάπηρος Αλβανίας, έγραψε πάνω στο ξύμινο πόδι του. Ειδοποιήστε τη μητέρα μου, Κατίνα Αναστασιάδη, Αυτό δεν ζητήσαμε, τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το, αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματό μα, εδώ θα μα σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σα. Πρωτομαγιά του 2020, εδώ είμαστε. Προχθέ είχαμε βγάλει τον δικηγόρο του Βασίλη Δημάκη, τον Θανέστον Καμπαγιάννη, να μιλήσουμε για τον κρατούμενο Βασίλη Δημάκη, ο οποίο είχε ξεκινήσει απεργία πείνα και δίψας γιατί τον είχαν μεταφέρει στι φυλακέ Γρεβενών. Ενώ είναι αριστούχο και υπότροφο, σπουδάζει εδώ στον Κορυδαλό. Ε, ε, ήταν ένα, μια συζήτηση. Ε, μπορείτε να την παρακολουθήσετε, υπάρχει έτσι και αλλιώ. Αλλά στην πορεία είχαμε και νέα, καλά νέα, θετικά νέα. Την επόμενη μέρα, χτε δηλαδή, το, το κράτο, οι αρμόδιοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνη αποφάσισαν τη μεταγωγή στι φυλακέ Κορυδαλού. Να ξαναγυρίσει δηλαδή στι φυλακέ Κορυδαλού, αυτό ήταν το αίτημα του ανθρώπου. 41 ετών σπουδάζει. Να μπορεί να είναι κοντά, ώστε να μπορεί να πηγαίνει στην σχολή του. Τα κατάφερε ο Βασίλη Δημάκη. Ε, υπάρχει και μια δήλωση σχετική δική του και του δικηγόρου. Όλα αυτά υπάρχουν στο site ελληνοφρένια.net.gr και μα ακούτε και τώρα live μετά οιχογραφημένου. Όποιος έχει το και έφυγε, τη διάθεση Στο YouTube είμαστε στο official Από κάτω γίνεται ένας διάλογος τα υπόλοιπα τα ξέρετε Το mail εδώ είναι redipapakiparapolitikata.gr Η ταινία Τελευταίο σημείο μάνη του Παντελή Βουλγαρή Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία ταινία Έχει ένα θεματάκι κάποια στιγμή Εκεί το έχουμε πει παλιά Υπάρχει και στο YouTube Αποτίδα ε, Βεβαίω, ακολουθήστε του νόμους τρόπου αν θέλετε να τη δείτε. Νοικιάστε την. Υπάρχει στα βίντεο κλαμπ, υπάρχουν και τέτοια. Αλλά υπάρχει και ολόκληρη από ό,τι είδα στο YouTube. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία με την οικογένεια σήμερα που είστε μέσα και δεν μπορείτε να μαζέψετε λουλουδάκια. Ή το βράδυ, αφού έχετε μαζέψει λουλουδάκια, που είναι πολύ όμορφα και τα λουλουδάκια. Μην τα βάζουμε αντιπαραθετικά. Μετά από όλα τα άλλα, μπορούμε και λουλουδάκια και στεφάνια. Δείτε την ταινία. Είναι για του 200 τη Τελευταίο σημείωμα. Ο τίτλο αφορά τα τελευταία σημειώματα που άφηναν οι μελοθάνατοι. Όχι μόνο τη Κεσαριάννης, γενικότερα προς τους ικίους, Πολύ καλογυρισμένοι, πολύ καλοπεγμένη και πολύ συγκινητική σε αρκετές στιγμές. Ένα από τα τελευταία τραγούδια του Μάνου Λοϊζού, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε κανονικές αυτή την εποχή, είναι αυτό που ακολουθεί και έχει τίτλο «Στη διαδήλωση». Η αδηλωσία του σωματίου τα πλακάτ. Δε οι δεν, δεν προχωρούσε, και πεισό σου ήταν ήταν δεν, δεν προχωρούσε, και πεισό σου ήταν μας ξεχωρίστος διαβάτης Δεν ήσουν άδερφε μου εσύ Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, Σαν όλους μες την πόλη αυτή Ήσουν υπάλληλος και εργάτης Σαν όλους μες την πόλη αυτή σε μ' να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα κι έγινες ένας από μας. Κι βήμα Σιχώναν καιμε του φοβού έσπασε στο ύμα και τη μιζέρια μια ζωή. Του φόβου έσπασε στο ήμα και τη μιζέρια μια ζωή. I gotta draw a line, I can't take it no more If you ain't down with revolution, what you waiting for? Making money for suckers and not communities poor Ripping flags off of coffins, man, it's ain't our war Colonized and terrorized by the world's biggest killers The U.S. government, the biggest weapon and drug dealers Filling prisons with children, in the future My MySpace and Facebook got us stuck on computers Stuck on stupid bumping music, that's abusive to the shorties And the nonsense that you're spitting, they just listening, absorbing I've been dormant, I've been working, I'm a giant, I'm ready I'm with the Apple in Oaxaca and hold the machetes a rock hard like Paleststinian children holding slingshots I'm with every single kid that's down for hip-hop for the culture the life what it really stands for this music is resistant it's the voice of the poor I'm on the side of the workers the teachers the lunch ladies on the streets with brown mommies raising my brown babies I'm with youth organized cleaning up the Bro server I'm like I miss galante when I stand in the deliver I'm with Evo Morales man he running Bolivia distribution of the land so we get all live bigger I'm with Google andfidel Grandmaster Helenna fra me Ελληνοφρένια τη Πρωτομαγιά του 2020 είπαμε να την κάνουμε ειδικού σκοπού. Δεν θα είναι μόνο οι άδειε που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Αν παίρνουν και όσο θα παίρνουν, λόγω καραντίνα και κορονοϊού, είπαμε να κάνουμε και εμεί ειδικού σκοπού την σημερινή εκπομπή, λόγω τη ημέρα. Λογικό απολύτω. Ένα τραγούδι εδώ έχει δεχτεί πολλέ εκτελέσει ε, στην Αγγλική ε, και άλλε γλώσσε βεβαίω. Ε, ε, θέτει ένα θέμα πολύ κομβικό, όχι αυτό που ξεκινήσαμε. Δεν είναι αργία, είναι απεργία, ένα άλλο πιο γενικό, σε ποια πλευρά είσαι. Είναι πολύ ωραίο θέμα για σκέψη, για συζήτηση, σε ποια πλευρά ανήκει. άλλο θέμα αυτό και σε ποια πλευρά είσαι. Μπορεί να γίνει ένα συνδυασμός και των δύο θεμάτων, αν έχει κάνει κουράγιο, κέφι, πάνω απ' όλα κέφι, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή θέλει και λίγο χρόνο και κέφι να τα συζητήσεις και να τα συνειδητοποιήσει όλα αυτά, πόσο μάλλον να τα αποφασίσεις. For immigrants, activists, unions, and freelancers, DJs, and these Και όπω κάνουμε συνήθω, θα παρέμβουμε και θα κάνουμε αλλαγή κλίματο τελείω. Πάμε πάλι πίσω, νομίζω στη δεκαετία του 80, ίσω και παλιότερα, ένα θεατρικό. Εργατική Συμφωνία, ο Γιώργος Κουρτίς το έχει γράψει. Δήμος Μούτσης, μουσική και η Άλκης της Πρωτοψάλτη, πριν να ανέβει, ανέβει στις δαλίκες και στις καρότσες, τραγουδούσε. Έρε κοροϊδία, αυτά τα φέντικα, σαν πέντο βολά μας πέσουν αυτή την αγορά στα λόγια λένε εις στη δουλειά κι όλα στη πάντα σαν γίνει μοιρασιά. Στα λόγια λένε πάντα, εις στη δουλειά κι όλα στη πάντα σαν γίνει μοιρασιά. Πέρα ε, κοροϊδία, μας δίνουν διαταγές, όλοι αυτοί τα οικονομάνε και εμεί ψωμι και και Για φουτύρο να τρώσουν λένε γερίνι, και χούνε το πλοπρός. Πάντα για φούτυρον αγρός σου λένε για ειρήνη και έχουνε το πλοπρός Σέβεσαι και φροντίζεις για το καλό της επιχειρήσεω Λέγε σέβεσαι και στον νέα εφαντηρήσεως Πάντα μ' άρεσε εδώ ο τίτλος, ο στίχος, ο στίχος Μαργαρίνη, ειρήνη, το είχανε ταιριάξει πάρα πολύ ωραία με αυτό όπως τελειώνει σιγά σιγά και για τα φεντικά και την κοροϊδία πάμε στις παραγγελιές αφιερώσει έχουμε και τέτοιες σήμερα Πρωτομαγιά μας πάνε στο ακριβώς τις ώρες για να ακούσουμε το τα νέα και αμέσως εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα την Δευτέρα Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας Σαν βέντο βόλα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά στα λόγια λένε Ήσ στη δουλειά κι όλα στη πάντα σαν γίνει μοιρασιά Στα λόγια λένε πάντα Ήσ στη δουλειά κι όλα στη πάντα σαν γίνει μοιρασιά. <Το> Αφιέρωση για την παρασκευή. Το που λέει να βγω ή να μην βγω με το κουδούνι και το Τζόδα να λέει μην Φτιάχτω, ρε, μου ξέρεις να αυτό με να βγω, ή να μην βγω με ένα κουδούνι βγαίνω. με δύο κουδούνι δεν βγαίνω. Τώρα τι να κάνω Σήμερα να πούμε με ότι τα μέτρα που πήραμε απέδωσαν. Επιστρέφουμε όπως το είπαμε. Έτσι μπράβο. Μία βγαίνω Το ζητούμενο είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή Ακόμα δεν είναι ο καιρός Πόσο αφιλότιμη Ναι Νές φιλοδοξία. Το λέει ο παγκόσμιο οργανημός υγεία. Έτσι μπράβο Πρέπει να παραμένουμε σε επιφυλακή <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Τώρα τι γίνεται Βγαίνω ή μένω. Ακόμα δεν είναι ο καιρός Δύο Μαΐ Ακόμα δεν είναι ο καιρό. 4 Μαΐου Επανεκοινούν που λειτουργούν στο λιανικό εμπόριο και εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Βιβλιοπωλία, οπτικά, αθλητικός εξοπλισμός, κομμοτήρια, κουρία, κέντρα αισθητικής και τακτέο. 5 Μαΐου, 6 Μαΐου, 7 Μαΐου, 8 Μαΐου, 9 Μαΐου. 11 Μαΐου 11 Μαΐου Επανεκινούν όλες οι πόλεις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου Τη λειτουργία του στις σχολές οδηγών Μια παραγγελία για την παρασκευή παρακαλώ Την εισαγωγή από μπακαρά, γεσέρα και Με κακαουνάκι, ζουράρι και λίγο άδωνι Οπα! Οπα! Οπα! Θα βγάλω γραβάτες! Θα πετάξω κάμισα. Κάβλα Θα τον παίξω κι εγώ! τι έχει να γίνει! Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ άρεσε. 12 Μαΐου, 13 Μαΐου, 14... 18 Μαΐου. Ξεκινούν και επαναλειτουργούν τα ζωολογικά πάρκα και οι βοτανικοί κήποι. Επαναλειτουργούν επίσης οι αρχαιολογικοί χώροι και ξεκινούν τη λειτουργία τους και οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή ο ΠΑΠ. Την Παρασκευή παραγγελιά κολλάει το λεβιέ του μαραγκού και από πίσω που λέει οδηγό το φορτηγό ψάχνω για συνοδηγό στον τριβασίρι να λέει το ψάλτερε, το ψάλτερε. Κολλάει ο Χρειά. ψάλτε. Είναι πρωτοψάλτη Ναι, ναι, το ψάλτερε. <Το> <Το> <Το> θυμίζει λίγο, ναι, έλα, για. Για, για. Οδηγό το φορτηγό ρε, κάνε άκρη, ρε. Ψάχνω το ψάλτερε. Το το ένα να σου πω ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, τον ناجε το σαβρολόις συήμερα γιατί η η η η η η για η η η η Επαναλειτουργούν τα εμπορικά κέντρα, τα εστιατόρια και οι καφετέριες μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Ακούω πολλέ φορέ τον Άδωνη να αγκαρίζει αυτό το. Α, που κάνει. No. Τι, τι γλυκό, τι γλυκό, ε. Ξέρει τι μου έρχεται αν το βάλει μαζί και να το κάνει να μην ξάει. Έτσι, μα και να το βάλει την επόμενη φα... ε, Παρασκευή. Το ταγούδι των Dipperbull Child Time γαρίζει ο Ιαν Gillan κάποια στιγμή, αλλά γαρίζει πολύ. Αυτό Δείτε που νιάν... βάλαμε τον Ιαν Gillan δίπλα <laughs> από τον Άδωνη. Αν μπορεί αντί του Ιαν Gillan να βάλει τον Άδωνη, θα έχει ίσω πλάκα. παραγγελιά για την Πάσκευή. Αν θυμάμαι καλά τι λέγανε Άννα Μαρία νομίζω, ήταν η Φάρσα με τα Λουκάνικα. Φάρσα με τα Λουκάνικα, πού τη θυμήθηκες. Με τα Λουκάνικα που ζήταγε που είχε πάρει για παραγγελία να σου πει θέλω μεσαία μικρά, τι σου λέγε. Α, κάτι θυμάμαι, ναι.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 Πώ το κάνετε το λουκάνικο, Α αυτό δεν έχω ιδέα. Μέχρι μια παραγγελία μου έδωσε. Π ωραία, πώς. πόσα κιλά να παραγγείλω. Μου είπε σε τεμάχια θέλετε το ε, ε, λουκάνικο. Τον 10 σαν 20 τεμάχια. Τον 10, κάτσε να το βγάλω έξω να το μετρήσω. Ε, 20 τέτοια. Ναι, τον 10, 20. Με πράσινο ή με πορτοκάλι. Να σα πάρε σε λιγάκι, γιατί αυτέ ε, δεν μου έχει δώσει ακριβώ Εσεί δεν το έχετε δοκιμάσει καθόλου το λουκάνικο. Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει. Πρώτη φορά. Δοκιμάστε και εσεί πρώτη φορά λουκάνικά. Ε, να επικοινωνήσω λίγο μαζί και να Παραστελό. Περιμένω, περιμένω να Ο μου πείτε. Ωραία, ευχαριστώ. Καλησπέρα, Αναμαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, σας πάρω σε λιγάκι. Θα περιμένω, θα περιμένω. Ιουνίου. 3 Ιουνίου. Ναι, γεια σας. Είμαι κοπέλα που πήρε πριν. Η Άννα Μαρία. Ναι, η Άννα Μαρία. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλά. λοιπον ε, Λοιπόν, ε, θέλω μισά-μισά κυρινά και μοσχα Θέλω και με πράσο και με πορτοκάλι. Ναι. Ε, τον 10 σαντιμέτρ, 20 δεμάχια. Ναι. Και τον 16. Απα, πα 16. Πού να το βρω, πόσο να το να νήσω. Ε, τόσο μόνο. Ναι, θα, θα βάλω το μεγεθητή, θα βάλω το μεγεθιτή.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 Ωραία, βάλετε από αυτά. Σύνολο δηλαδή 30. 30. Όχι, 35. Τρι... Ναι, είστε 15, είπαμε. Τρι... Πώ θα τα χωρίσω, μισά-μισά μου είπατε. Ναι. Ε, τι θα κάνω. 17 μισό. 17, μισό? Όχι, τον, 20, τον 10 εκατοστών 20, των 16, 15. Σύνολο 35. Και βάλετε μοσχάρι και χοιρινό και με πράσινο και με πορτοκάλι. Τον 16 που είναι 15, πώ θα τα χωρίσω σε 7,5? Ναι. Λέει ο κύριο Θεοδωρή, okay, το σα φέρνω σε ένα λεπτάκι. Εντάξει, μωράκι μου, σε Πάλι, θα μπα, επικοινωνία αυτή, έχει ε, αγάπη μου. Αν κάνετε εκπομπή θέλω την 1η του Μάη. Πρώτη Μαΐου. 1η Μαΐου... Τώρα αυτό το τραγούδι θα πηγαίνει μέχρι την άρση των μέτρων. Λοιπόν. 62 ε... Μαΐου ανοίγουν τα μαστήρια έξω. Κάνε μπράβο. τέτοιο. Κάνε το έσσι. Έλα, γεια. Λοιπόν, δεν με ξέρεις πρώτη φορά, σε ακούω. Σα έχω ακούσει πάρα πάρα πολλέ φορέ στη ζωή μου. Ναι, λοιπόν, μπράβο. Παρά το κουράγιο σου, πώ μπορεί να είσαι. Α το, α η συνέντευξη σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αποστόλη, και έχω μια ιδέα που έχει λίγο μανούρα βέβαια. Oh. Λοιπόν, το τραγουδάκι με αυτού του μαυρούλιδε που παίζει πολύ, έχει γίνει viral. Δεν είναι κροθάφτε μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο remix με αυτό, με όλα τα παππούδια που έχουν πάρει τηλέφωνο, η μπάμπο που λέει για τα δικά τη, για τον ανιψιότη, τον Τζολίγκα που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Ένα κύριε Κόψε ε, αυτά που λένε ρε παιδί μου και του λε εσύ και παίζει και αυτή την ωραία μουσικούλα. Παίζει. Κατάλαβε. Δεν εσύ το θανατικό να φτιάξουμε τώρα, εντάξει. Ε, το θέλω ρε παιδί μου, το θέλω. Το τέλο κύριε Αποστόλη μας το τέλο πολύ. Το τέλο πολύ. Το θέλω το θέλω Το θέλω πολύ. Αγόρα εκεί μου αγαπημένο. Καλέ. Ναι. Ζεις. Που να δεις ρε μάγκα! Κατά τα άλλα καλά! Καλά εσύ! Έσταν ε, και καλά ε, γεροντάματα ρε μάγκα! Α, ναι! Μη γελάς, μη γελάς, θα μείνεις! Αυτός που είναι στο μικρόφωνο τώρα πως λέγεται? Σύμνιος Καλαμούκης! Πες του, είναι ο μεγαλύτερο μαζίκας από ένα γέροντα! Να'ρθω εκεί να θω, σου πω εγώ ε, που είναι γέροντας σου ε, Μια, μια μουνιά και να πας στο εις τη θάλασσα Παππού παππού Εστε λιγάκι Παππού παππού Βρέ ρε τσοχλάκι εσύ Συ χτυρίσε <σσπάει> με το να τάφο και μιλάς <σπάει> Που μένεις, πες μου που μένεις να στείλω στεφάνι <σπάει> Ναι, στο εις τη να μου κάνεις τα σ*** για νερό <σπάει> να βράσω σιτάρι τώρα Λέ, ήθελα να σου στείλω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή. Κάτσε, γιατί τώρα ήθελα να σου στείλω για τον κόσμο το I want break free από Queen. Το θέλω να σπάσω Βα... ελεύθερα που λέει. Θέλω να το αφιερώσω άμα γίνεται στο Βασίλειο το Δημάκη, το παιδί μου που παλεύει και. Άκουσα τώρα τη συζήτηση, την κουβέντα τώρα που κάνει με το Θήμιο να πούμε ο δικηγόρο. Και μέχρι έχει πάει από κάτω να πούμε τίποτα. Θέλω τι σκέψει μου και τα αισθήματά μου να πάνε στο παιδί να πούμε είναι καλά, τίποτα άλλο. Μια αφιέρωση την Παρασκευή βάζει. Καταρχήν ο Άδωνη γι' αυτό είναι καλό πολιτικοί. Έχει μιλήσει γι' αυτά πριν από πολλά χρόνια. Θέλω να βάλει τον Άδωνη που κλονίστηκε η υγεία του που δεν μπορούσε να δώσει πανελήνιε. Που κατάλαβε ότι είναι βλαμμένο. Ναι, ναι, μπράβο. Που βλάφθηκε ναι. δηλαδή. Που βλάφθηκε. Που είχε βλάβει. Είχε πω τη βλάβη. Άχασα να πω στον κύριο πρόεδρο τη Σολιμέ. Εγώ είμαι ένα παιδί που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε πέντε ή έξι εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. και αυτό στο θέμα αυτό έχω και μία, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία, που καμιά φορά μπορεί να με κάνει και λίγο πιο οξύσους χαρακτηρισμούς. Διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου Από αυτή την συγκεκριμένη απεργία Είναι κλασική περίπτωση βλάβης Σε ένα λεπτό θα έχει φτιαχτεί Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου Κόψ την πρωινή για θα σε κόψει Αν δώσ' που τα απόγευμα Πας καμιά γυναίκα αξελαμικάρι Εγώ είμαι ένα παιδί που έζησε την απεργία του 1990 When I was just a little girl I ask my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me Case sera, all, said I whatever will be, will be The future's not ours to see. Case said I said I What will be will be? When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Case said I said I whatever will be will be The future is not ours to see Case said I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 Not ours to see. Case said, I said, I what will be will be. Case said, I said.